Καλησπέρα Σήμερα 3η και 13 Μαρτίου Ακούτε την βραδινή τα Ράτσα και Ουρανός» Με τη Λίδα Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr Και εγώ μόλις μετακόμισα στις 10 το βράδυ Στην ώρα που μας παραχώρησε ο Νίκος Μάρος Γιατί απόψε φιλοξενώ την Αλίσσα Γκριν Γεια σου Αλίσσα Γεια σου Λίδα, γεια σας Τι κάνεις Είμαι καλά εσύ. Καλά Ε, η Ναλίσσα Γκριν είναι τραγουδοποιός Και έχει έρθει εδώ με τα τραγούδια της Από τον πρώτο της δίσκο, τον μαρόκ Και μαζί με την κιθάρα της Ναλίσσα Θα έλεγα να αρχίσουμε Με ένα τραγούδι σου Και μετά να σε γνωρίσουμε καλύτερα Εντάξει Εντάξει <Τι> wheels passing line in our car on rain We're all the same It's line me in one line well yourself Στο studio, το στούντιο του Music Society με την Αλίσα Γκριν. Ακούσαμε το τραγούδι In the Gata τι σημαίνει In the gatta? Μάλιστα ε, Όχι, Έχει είναι έρχεται. πολύ εύκολη Είσαι. η ερώτηση ε, Το In είναι ένας όρος ε, υβριδικός είναι η μίξη ε, ε, λέξεων είναι βασικά το In gutter, σε μια πιο slang έτσι, version και είναι In Τι σημαίνει In Gater. είναι, άχ, δεν <laughs> είναι στελινικά. είναι η υδροροή. Mm -hmm. Είναι ας oh. πούμε ε, το χαντάκι δίπλα στο πεζοδρόμιο, <laughs> στην <laughs> άσφαλτο που τρέχουν τα απόνερα. Είναι αυτό, εκεί που τρέχουν τα απόνερα. Και εσύ εκεί μέσα έπαιξες μουσική. <laughs> ε, είναι, μια εικόνα. <laughs> μέσα στον Gater. Και γενικά βάζεις περιέργες λέξεις, βάζεις ας πούμε ηνταγκατα, το Baroque, <laughs> το όνομά σου. Ναλίσα Γκριν, Πώς προέκυψε τον Ναλίσα? Το Ναλίσα ήταν το όνομα που είχε ο χαρακτήρας μου σε ένα παιχνίδι ε, online, ένα role-playing game, που λέγεται Lineage και Γνωστό. δεν το συνιστώ σε κανέναν <laughs> γιατί έχασα πολλά χρόνια πιένει. <laughs> Τέλος πάντων... Πόσα? <laughs> ε, δύο, δύο. δύο το πολύ, εντάξει. Ε, ο χαρακτήρας μου ήταν ένα εξωτικό mm -hmm. και έλεγανε Ναλίσα και μετά μου έμεινε αυτό. Το κράτησα ως Σάββατα γενικά. Δηλαδή και στο MySpace ήμουν η Ναλίσα και στο MSN είναι η Ναλίσα και στο ναι. Facebook και μου έμεινε και ως καλλιτεχνικό. Τους φίλους σου που άρχισαν να σε φωνάζουν πλέον να δη... Ναι, ναι, έγινε και αυτό. Right. Mm. Ε, εγώ αρχικά σε γνώρισα όταν ε, σε άκουσα στο δεύτερο πρόγραμμα στο Γιώργο Φλωράκη που διαφήμισε και το «Τότε σου live» για την παρουσίαση του δίσκου σου. Ε, ήρθα λοιπόν εκεί στο live Σε άκουσα Και μου έκανε εντύπωση Που αμέσως πήρες το α, Αμέσως πήρες το κοινό μαζί σου Και σκεφτόμουν να κάνεις Πολύ καιρό live Πριν το δίσκο Πάνω από χρόνος πούμε Πόσο καιρό ε, Γενικά με τα live ε, Κάνω live με διάφορες μορφές πάνω, Με διάφορες μπάντες Εδώ και τρία χρόνια mm. Από το 2016 8, τέλη της 2008 τελος πάντων, αρχή της 2009. Τρία βγαίνουν, ναι, καλά το είπα. Πολύτε. Ωραία, ναι, ναι. Ε, με διάφορα σχήματα έκανα. Με τα δικά μου τραγούδια κάνω 1,5 χρόνο όσο υπάρχει και ο δίσκος. Και πώς, πώς βγήκες πρώτη φορά στο, στο live, δηλαδή, τι έγινε και βγήκες εσύ να παίξεις live. Ε, τι, το πρώτο πρώτο μου live, που το έκανα με το σχήμα της Glory Box, τώρα λέγονται Gloire Cartoon, Mm. Ήταν στο Το διοργάναν το μικρό μουσικό θέατρο Και ήταν στο διάβλο νομίζω Στο, στο νέο κόσμο Anyway ε, Είχα για πολύ καιρό Για πολλούς μήνες πριν από αυτό το live Μια έντονη επιθυμία να ανέβω στη σκηνή Πάρα πολύ δηλαδή, Έπαιζα μουσική, έκανα διάφορα πράγματα Αλλά ήθελα, ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα Να, να βγω να παίξω live Και ήταν υπέροχη η εμπειρία Μου άρεσε πάρα πολύ Δικό σου τραγούδι έπαιξες. Βοηθούσα τη φίλη μου τη Δήμητρα την Κλόρμποξ στα δικά της τραγούδια παίζοντας Θέρεμιν κάποια με λίγα πλήκτρα <coughs> συγγνώμη πήρες. Ε, yeah. Τι άλλο έπαιζε Καουσιλέιτορ κάτι ηλεκτρονικά τέτοια και έκανα και δεύτερες φωνές ε, και έλεγα και μια δύο διασκευές Ωραία uh -huh. Ωραία πρώτη εμπειρία Αλλά πρώτη ήταν α, α, απίστευτη εμπειρία δηλαδή, θυμάμαι με το που ανέβηκα έβγαλα τα παπούτσια μου και μετά ήμουνα. Απλά χαρούμενοι εκεί. Και σε τι κόσμο έγινε, τι κόσμος ήταν από κάτω. Ε, ήταν οι φίλοι μας. Mm, όχι κυρίως, όχι πολύ διευρημένοι, όχι, δεν ήταν φεστιβάλ, ήταν απλά πιο παρείστικοι. Ήταν ναι, ένα μικρό live ε, κατά το οποίο ήθελε να παρουσιάσει η Δήμητρα δραγούδια της, mm. Και είχαν έρθει κυρίως οι φίλοι μας μουσικοί και όχι και οι παρέσμας. Και ήταν, mm. να, επειδή ήταν και το περιβάλλον πολύ Ήταν εξαιρετική εμπειρία για μένα Δηλαδή δεν είχε κανένα τραύμα, κανένα τρακ, κανένα άγχος Και από εκεί και πέρα Είναι αυτό το πράγμα που μου αρέσει να κάνω περισσότερο Από οτιδήποτε, το να κάνω live Ωραία, ε, όντως φαίνεται Δηλαδή στα live σου το διασκεδάζεις Κάνεις ατμόσφαιρα, έχεις φώτα Έχεις σκηνικά Φώτα, ε είναι, Υπάρχει ένα πράσινο φως Οι φωτογράφοι μου φωνάζουν ότι δεν βάζω φώτα πολλά Και δεν μπορούν να φωτογραφ Γενικά βγάζεις την, την ατμόσφαιρα του Φτιάχνεις ένα δικό σου κόσμο Πάνω στη σκηνή δηλαδή δικά σου αντι... Δεν ξέρω αν δικά σου αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε στο live Στο live που είχες έρθει Είχα φέρει Κάποια πολλά δικότερα. δικά μου αντικείμενα Από το σπίτι Και της μαμάς μου και της γιαγιάς μου Και της αδερφής μου Ωραία, Και είχα στήσει Ουσιαστικά κάτι κοντά στο δικό μου χώρο Στη σκηνή Το είχα κάνει και πέρυσι Στον ίδιο χώρο Επειδή είναι μεγάλη σκηνή και βολεύει mm -hmm. Εμμμ Γενικά νιώθω πολύ άνετα πάνω στη σκηνή και μου αρέσει αυτό να mm. το κάνω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, <κυκλή> άμα μπορούσα να αναπαραστήσω το σαλόνι μου, <κυκλή> θα το έκανα και αυτό. Γιατί όντως νιώθω άνετα και θέλω αυτό να, να φαίνεται και να βγαίνει. Εγώ σε είδα σαν, ε, ε, ξωτι... σαν εξωτικό. Μπορεί να σου το έχουν να, πει ξανά. Κλήκος, ευχαριστώ. Να σου το έχουν ξανά ότι μοιάζεις με εξωτικό και όλη η ατμόσφαιρα. Αν σου έλεγα ότι είσαι λοιπόν, ποια θα ήταν η βασική σου Ω εξωτικό. Έχω ήδη απάντησε αυτήνη ερώτηση γιατί όπω είπαμε και πριν ήμουν εξωτικό. Σε ένα άλλο κόσμο. Και τι είναι οι ιότητε η χειροτήρια. Ήμουν α, ε, ένα σπαλικάστερ. Μάγισα. Δηλαδή δεν πολεμάς, απλά με τη δύναμη του μυαλού σου. Καλά σε αυτό το παιχνίδι πολεμούσαμε όλοι. Θέλα να το θέλαμε. Δεν, δεν γίνεται αλλιώστε να σκοπό στο ε, <laughs> το παιχνίδι. Ε, ε, αγαπάω πάρα πολύ το χαρακτήρα τη Γκαλαάντρια από από το, τον άρχο των δαχτυλιδιών, που είναι ουσιαστικά σαν, σαν η, η μεγάλη μητέρα ας πούμε mm -hmm. της φυλής που είναι, δεν έχει βία δεν mm -hmm. πολεμάει αλλά υπάρχει και η πλευρά της η πολύ δυναμη, δυνατή και mm -hmm. λίγο τρομακτική ίσως Ωραία ε, Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου και θα επιστρέψουμε πάλι Ακούμε το lava Expires Coming, coming, coming, coming, coming right out of it There is a tiny, tiny, tiny almost known distant hole inside And that keeps coming, coming, coming, coming, coming right out of it Begging to lose, watching my shoes, running from clothes. λοιπόν στο στούντιο, Ναλίσα, για πες μας για το βαρόκ που πρώτα κυκλοφόρησε η μαζί σε CD και σε βινύλιο το Σεπτέμβριο του ε, κυκλοφόρησε σε βινύλιο και σε από την Ενέργεια τώρα τον Οκτώβριο τον Οκτώβριο 2019 ναι ναι ναι Ε, και από ό,τι έμαθα ήταν μια διαδικασία do it yourself, μόνη σας Δηλαδή δεν έγινε σε κάποιο στούντιο Θες να μας πεις λίγο πώς έγινε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε πώς έγινε Βεβαίως ε, Λοιπόν είχα, είχα μαζέψει αρκετά τραγούδια ε, που είχα γράψει Από 8 χρονών ας πούμε <laughs> Όχι, σε μεγάλη ηλικία άρισαν να γράφω Δηλαδή μπορεί και μετά το σχολείο Συνειδητοποιημένα mm. τουλάχιστον μετά το σχολείο σίγουρα Ε, κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί αρκετά Και θέλησα να τα ηχογραφήσω Και επειδή δεν μπορούσε στον υπολογιστή μου Ήταν όλα πολύ δύσκολα ε, Πήγα στο φίλο μου Το Σπύρο το Λιβάνι Ο οποίος τότε ήταν φοιτητής στην Πάτρα Και τον να, του ζήτησα να με βοηθήσει Γιατί αυτός τα ήξερε αυτά mm -hmm. Είναι καλός αυτά mm -hmm. ε, Και κλειστήκαμε Τέλος πάντων Στο σπίτι του Για, για δύο εβδομάδες Mm -hmm. Συνολικά και γράψαμε αυτά τα δέκα τραγουδάκια Τα δέκα εκεί δηλαδή μαζί τα ναι, ναι, οι δυο μας, Με πολύ βασικά μέσα Δηλαδή με ένα στοιχειώδη υπολογιστή Που μπορεί να έχει ο καθένας ας πούμε σπίτι του ε, Σιγά σιγά και μόνοι μας Και τα φτιάξαμε Και, πώς, και μετά ναι, Πώς πήγαν στην Ineria Πώς φτάσανε με... εκεί Μετά από ένα χρόνο φτάσανε στην Ineria Πριν από αυτό τα είχα στο site μου όπου υπάρχει ακόμα mm. ο δίσκος mm -hmm. και κατεβαίνει ελεύθερα από ποιον θέλει και τα έφτιαχνα και μόνη μου σε packaging συντάγια κανονικά και τα πουλαγα στις συναυλίες μου ah. και μετά από ένα χρόνο από την κυκλοφορία αυτή να σπούμε ενδιαφέρθηκε η νερία και ήθελε να τα βγάλει σε βινήλιο το οποίο ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και ενθουσιαστήκαμε και είπαμε τον ναι και το κάναμε Δηλαδή πως ήρθε η Ινερίαρ, Πως έγινε και, και επικοινώνησες με κάποιον. Ε, το, το έχεις σκεφτεί, λέ, έλεγες μήπως να πάω, ας πούμε, στην είναι, να τα δώσω κάπου τα τραγούδια μου. Όχι. Εγώ δεν ήθελα να βγει μέσω εταιρείας mm. το Μπαρόκ, γιατί επειδή είχε φτιαχτεί έτσι πολύ σπιτικά και πολύ ε, χειροποίητα, mm. θεωρούσα ότι αυτό που του αρμόζει είναι να διανεμηθεί και κάπως έτσι. Mm. Ε, η Ινερίαρ... Ενδιαφέρθηκε για μένα <χαι> Από πιο παλιά που πούμε είχαμε μιλήσει Όταν mm. είχε πρωτοβγεί ο δίσκος Αλλά το είχαμε αφήσει γιατί ήταν κάτι που ούτε εμένα με ενδιάφερε Να μπει μια εταιρεία στην όλη mm. διαδικασία ε, Μετά από καιρό ε, Ακούσανε καλύτερα το δίσκο Γιατί mm. τον είχαν ακούσει και Την πρώτη φορά που είχαν ακούσει τον παρόκ Ήτανε ντέμο Και δεν το ήξεραν <χαι> <χαι> <χαι> Δηλαδή τι διαφορά έχει ντέμο Το ντέμο είναι η πρώτηχογράφηση ηχογράφηση Χωρίς να τίποτα. Mm. Ε, επίξε, μετά γίνεται δηλαδή. η μίξη mm, που... ναι. Ε, Αυτό ε, Τέλος πάντων και τους άρεσε πολύ Και ήθελαν οπωσδήποτε να υπάρχει αυτός ο δίσκος ε, ε, Σε αυτά που βγάζει η νερίερ Και θέλαμε και εμείς να συνεργαστούμε mm -hmm. Και βγάλαμε αυτό το όμορφο βινήλιο Που είναι άσπρο και να το φάω <laughs> Ναι είναι σαν άσπρο σοκολάτα Μπαρόκ mm. λοιπόν ο τίτλος, ο τίτλος του άλμπουμ Και πώς, πώς έγινε Και το είπες μπαρόκ Είναι ε, το μπαρόκ, αυτό που ξέρουμε, αυτό που σημαίνει λέξη, που γράφεται με q με ε, Και είναι ένας φοροσδηλωτικός μιας συγκεκριμένης εποχής. Mm -hmm. ε, και είναι και το ροκ, από την άλλη. Και θεώρησα ότι ο ήχος αυτού του δίσκου είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί από αυτές τις δύο mm -hmm. λέξεις μαζί. Γιατί από τη μία έχει κάτι το ρετρό και το, το βρώμικο μέσα από το παρελθόν. Έχεις και φόλκ στοιχεία. Δηλαδή, μου είπα μια κοπέλα εδώ από το σταθμό ότι είσαι η μόνη ελληνίδα μάλλον φόλκ. Έχω κάποια τραγούδια που είναι το μόνο φόλκ, είναι εντελώς φόλκ, όντως. Αλλά μέσα στο δίσκο υπάρχουν και άλλα δύο ήφι πολύ δυνατά. Ναι. Ε, ε, ναι, που έχουν, ας πούμε, και μια ροκ αισθητική mm -hmm. μέσα σε αυτό. Θεώρησα ότι το μπαρόκ είναι ένα στήλος που εκφράζει πολύ καλά την όλη ατμόσφαιρα mm. του δίσκου mm. και κυρίως βασισμένη σε ένα κομμάτι του δίσκου, το Let the Meat Cake, το οποίο είναι το μπαρόκ mm. κομμάτι μου αλλά ουσιαστικά δεν είναι μπαρόκ γιατί αντί για τσέμπαλο έχει συνθεσάιζερ και αντί για βιολιά έχει θέρεμη είναι κάτι περίεργο, κάτι μετά μπαρόκ Ε, βλέπω Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ξέρεις μουσικά όργανα, δηλαδή πολλά Ξέρεις ακορδεόν, παίζεις, κιθάρα, θέρεμιν, ξεχνάω κάτι ε, Και πλήκτρα Και πλήκτρα ναι. Ε, Όμως έχω διαβάσει, έχω ακούσει ότι δεν έχεις πάει σε οδείο, δεν έχεις σπουδάσει μουσική πώς, πόσα, πόσα χρόνια, πώς έγινε και έχεις τόσο μεγάλη τριβή και βγάζεις αυτό το αποτέλεσμα Πάρα πολλά χρόνια. <laughs> <laughs> είναι βασικά είμαι αυτοδίδακτη, αλλά αυτό είναι το θέμα. Ότι, ε, εμένα μου αρέσει που είμαι αυτοδίδακτη και είναι επίτηδες το ότι είμαι αυτοδίδακτη. Δεν θέλεις από τέναν διδαχτό, με την συμβατική έννοια του όρου. Ε, από την άλλη, τα βηματάκια που έκανα εγώ πάντα μαθαίνοντας κάποιο όργανο ήταν πολύ, πολύ μικρά και δειλά, σε σχέση με το να έχεις κάποιον να στο δείξει mm -hmm. και να στο μάθει. Ε, από πολύ-πολύ μικρή με διάφορα... Όργανα. με τι ξεκίνησες. Έκανα μαθήματα αρμόνιο, πρώτη δευτερία δημοτικού <laughs> και έκανα και ακορντεών πέμπτη έκδη δημοτικού Αυτές είναι ουσιαστικά οι σπουδές μου που ό, και από τις δασκάλες μου εκείνες έμαθα τα βασικά δηλαδή να μπορώ να διαβάζω νότες τα πολύ βασικά Εκεί μετά πήρα κιθάρα, σιγά σιγά να μάθω κιθάρα ακόμα δεν έχω μάθει κιθάρα <laughs> <laughs> Ναι, και... <δεν> το κατάλαβα <laughs> Και το θέρεμιν και σιγά σιγά σιγά με ό,τι ασχολιόμουν να το... Και αυτά που έπαιζες τι ήταν, δηλαδή οι επιρροές σου σε σχέση με το πρώτο τραγούδια που έπαιξε στην κιθάρα ή στο ακορδεόν, τι mm. ήταν. Ε, τι ε, ακούγες στο σπίτι σου, πούμε, από τους γονείς σου. Α, α, α, α, στο σπίτι μου άκουγα από παλιά, μάλλον πιο πολύ κλασσικό ροκ, άκουγα πολύ Beatles, mm. Doors, ε, Rolling Stones και κλασική μουσική υπήρχε μέσα στο σπίτι, mm -hmm. Pink Floyd πάρα πολύ. Ε, τα πρώτα πράγματα που άρχισα να παίζω εγώ, mm -hmm. ως διασκευές ας πούμε, ήταν πολύ αργότερα. Δηλαδή μάλλον στην κιθάρα άρχισα να το κάνω αυτό, να παίζω, αλλά νόν τραγούδια. Ε, και ήτανε... Τι ήτανε τώρα τα πρώτα, πρώτα, πρώτα... Ήτανε Queens of the Stone Age, mm -hmm. αλλά διασκευασμένο εντελώς... Ε, πολύ folk και γκορτσίστικο ας πούμε Ωραία να τα πειράζεις Ναι, πείραζα, πειράζα τα αγαπημένα μου τραγούδια εκείνης της Με το δικό μου τρόπο Διάφορα Και faithless θα κάνει, θυμάμαι Άσχερα με κιθάρα Και δηλαδή ελληνική μουσική σε όλα αυτά Κάπου κολλούσε ναι, Γιατί δεν, δεν το βλέπω Εγώ ας πούμε από το δίσκο αυτό το μπαρόκ Δεν βλέπω επιρροές Που, Τι άκουγες Έχω ακούσει πάρα πολύ ελληνική μουσική Και από μικρή, από το σπίτι μου, έχω μεγαλώσει με το Σταυρό του Νότου, του Άνου mm, μικρούτσι. Μικρούτσικου. Ε, και έχω ακούσει πολύ Αλκίνο Ιωαννίδη και αρκετή έντεχνη μουσική, ας πούμε, Ελευθερία Αρβανιτάκη mm. ή Δημητρα Γαλάλη. Mm. Πήγαινα σε συναυλίες κιόλας. Στον Αλκίνο για δύο χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μία συναυλία. Ήξερα από την αρχή μέχρι το τέλος όλο το πρόγραμμα, τα αστιάκια, mm. Στο Λύκειο τότε. Ε, Και Σοκράτη Μάλλα με έχω ακούσει πολύ και mm -hmm. Θανάση Παγκυσταντίνου μετέπειτα. Ε, και έχω και μια αγάπη προς την ε, Λούμπεν μουσική μας. Δηλαδή... Ε, τα μπουζούκια που λέμε. Αυτό που λέμε κάποιες φορές τρας. Αυτά. Mm. Ε, έχω, επειδή... Ή τα μπουζούκια. Τα... Υπάρχει και ωραίο μπουζούκι φυσικά έτσι. Ναι. ναι. Όχι, δεν μιλάω για τη λαϊκή μουσική. Mm. Ε, ας πούμε... Έχω ακούσει πολύ νότις φακιανάκης στη ζωή μου <laughs> για να καταλάβεις τι εννοώ. και τα εκτιμώ όλα αυτά είναι πολύ λαϊκά ίσως με την αρνητική έννοια του όρου και κάποιες φορές και αισθητικά δεν με εκφράζουν αλλά επειδή έχω μεγαλώσει σε γειτονίες όπως η Συνήκεια και ο Πειραιάς mm. που ε, υπάρχει αυτό στην κουλτούρα ε, τα σέβομαι ναι. και ήθελα να σου πω που είπες ότι δεν βρήκες ελληνικά στοιχεία στο δίσκο ε, το... έχει η έχει η μπαγλαμαδάκι δεν έχει ο δίσκος, Θα ήθελε δίσκ <laughs> είχε στο live μόνο Είχε στο live, ναι Το Χέι Μιστερ Γιούνγκ το οποίο είναι αργ... αργότησε τετέλη ουσιαστικά mm. στο ρυθμικό ε, Έχουν μπει κάποια Τεχνικά δηλαδή έχει αλλά... επιρροές Αλλά δεν είναι εύκολα, δεν διακρίνουμε εύκολα Αυτό ίσως, ναι Ωραία, ε, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδος από το Μπαρόκ Ποιο να βάλω ε, Να ακούσουμε το Σέμετρη Music Society.gr, Είμαστε εδώ με την Αλίσσα yeah. Γκρίν Ναλίσσα, πέρα από τη μουσική που αγαπάς Και κάτι την άποψή μου την κάνεις ωραία Μας δίνεις και άλλα στοιχεία Έχεις κάνει, έχεις ασχοληθεί με κάτι άλλο Πέρα από τη μουσική, έχεις σπουδάσει κάτι Έχω ξεκινήσει να σπουδάζω, αλλά δεν τελείωσα ποτέ. Δεν κατάφερα. Είμαι ακόμα φοιτήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδοστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι και εδώ δίπλα. Ναι, ναι, τώρα μετακόμισα. Αλλά ενεργή φοιτήτρια ήμουνα μόνο τα δύο πρωταέτη. Μετά κάποτες Και ακόμα... Χρωστάω αρκετά μαθήματα και δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει αν θέλω mm. να ασχοληθώ ή όχι. Δεν το αυτό. αγάπησες ε, τόσο πολύ. Όχι τόσο. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σχολή, πολύ ωραία. Είμαι και εγώ άνθρωπος που δεν έχει οργάνωση και πειθαρχία. Mm. Και δεν με τράβηξε και το αντικείμενο πάρα πολύ και γι' αυτό μάλλον. Ένα... Αν ήταν να κάνεις ένα άλλο επάγγελμα, πούμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι έχεις βγάλει ένα δίσκο και... Okay. Αν δεν ήσουν μουσικός, μουσικό, τι θα είμαι δημοσιογράφω. Θα έκανε κάποιο άλλο επάγγελμα. Ναι, ναι. Η δημοσιογράφω ήταν το παιδικό μου όνειρο να γίνω. Από μικρή. Ήθελα να γίνω. Δημοσιογράφος δημοσιογράφου παύλα συγγραφέα. Έλεγαν mm -hmm. είναι πολύ μικρή. Πια φτιάξει καρτούλα. <laughs> Όχι, δεν ήξερα ακόμα. Αυτά. Ε, ναι, θα, άμα είχε τραβήξει η μουσική. Νομίζω ότι θα έχει βρει κάτι άλλο να με έχει τραβήξει. Μπορεί η δημοσιογραφία να ήταν αυτό ή το γράψιμο. Σκέτο. Mm -hmm. ε, αλλά τελικά δεν έγινε Και... δεν ξέρω. <laughs> Μπορεί του χρόνο. ας πούμε να με τραβήξει κάτι άλλο Εντελώς άσχετο ή να γυρίσω στη μουσιογραφία mm. Και πώς πίστεψες στη μουσική Δηλαδή ε, συνήθως οι φίλοι μας μας πρόχνουν Αλλά οι γονείς μας μας ε, ε, λένε που πας τώρα με τη μουσική Εσύ είχες τέτοια θέματα ή δεν επηρεαζόσουν ε, Εντάξει γενικά τη μουσική την είχα Πάντα όσο καιρό δηλαδή ασχολούμαι πιο πολύ σαν, κάτι, σαν χόμπι mm -hmm. Και ας μην έκανα κάτι άλλο κύριο Είχα αυτή την αντιμετώπιση ε, Άρα δεν, δεν ένιωθα μια πίεση πάνω σε αυτό mm. Δηλαδή δεν νιώθω ότι ας πούμε, κάνω αυτό πρέπει να το καταφέρω σε αυτό κάτι τέτοιο ναι. Και το κάνω επειδή μου αρέσει, επειδή θέλω να το κάνω Οι γονείς μου ε, είναι πολύ υποστηρικτικοί Έρχονται πάντα στα live μου Ναι ah, <laughs> Σκέφτονται βέβαια ότι θα θα ήθελα να έχω να κάνω και κάτι άλλο, τα κού αυτά, λένε. Mm. Αλλά εντάξει. Mm. Δεν έχουμε δράματα. <laughs> <laughs> ναι. Συνεννοούμαστε. Και ε, εσύ μένεις μαζί τους εδώ στην Ικία; Μένω στην Ικία στο διαμέσου πάνω το διαμέρισμα τις μαμάς μου. Mm. Και πώς τα βγάζεις πέρα γενικά; Δηλαδή, okay, ακούμε αυτή τη λέξη συνέχεια κρίση και τι, πώς νιώθεις γι' αυτό Είναι πιο δύσκολα για σένα, ε, για τους φίλους σου ε, Ναι, σαφώς είναι πολύ δύσκολα είναι, Δεν είναι τόσο δύσκολα για μένα Γιατί mm. δεν είχα καταφέρει να φτάσω σε ένα σημείο της ζωής μου Που να μπορώ να πω ότι κερδίζω αρκετά Ναι, ε, άρα δεν το είχα αυτό για να το χάσω ναι. Είμαι ακόμα όπως ήμουν και παλιά Βέβαια έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορεί να ήθελα να είμαι κάπως καλύτερα Αλλά τέλος πάντων το σκέφτομαι τόσο πολύ mm. Αλλά γύρω μου ναι βεβαίως το βλέπω πάρα πολύ Και στους φίλους μου ειδικά που δεν υπάρχουν πλέον δουλειές Και τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα Αλλά μέσα σε όλο αυτό δεν ξέρω Εγώ προσωπικά μαθαίνω να, να αρκούμαι με τα λίγα mm. Ε... Έχεις δημιουργική δύναμη, δηλαδή το να παράγεις ένα δίσκο ε, Όταν ας πούμε πολλοί στον δρόμο σου λένε Πόπο, η, η γενιά, η, η καημένη που τι θα περάσει και, και εμείς θα περάσαμε αυτά στον πόλεμο ε, Δηλαδή έχουμε ακούσει τέτοια ναι. πράγματα Αλλά εσύ δημιουργική δύναμη Εγώ όλα αυτά τα βλέπω κάπως σαν πρόκληση mm. για τη γενιά μας Για όλους μας τέλος πάντων ότι... Να, ότι πρέπει να αποδείξουμε από την αρχή ότι κάποια πράγματα γίνονται... Ε, γίνονται εύκολα. Απλά mm. αν θέλουμε να τα κάνουμε θα τα κάνουμε. Mm -hmm. Και απλά μπορεί να τα κάνουμε ένα τρόπο πολύ διαφορετικό... οπότε θα τα κάναμε συνήθως, θα τα κάναμε αν όλα πηγαίνανε καλά. Αλλά αυτό είναι και πολύ δημιουργικό. Ναι, να γινόμαστε εφαι, πιο αυστηροί. Να εφαίσεις και ιδέες και καινούρια πράγματα. Ε, ε, επίσης, ε, διακρίνω πούμε, από το εξώφυλλο του άλμπουμ σου ότι είναι σουρεαλιστικό, δηλαδή, όπως είπα και στα live, αυτό φτιάχνεις μια ατμόσφαιρα, μπαίνεις, φτιάχνεις ένα κόσμο και το line age ήταν ένας κόσμος. Ε, είναι μια απόδραση, ας πούμε, αυτό. Δεν φοβά, φοβάσαι μήπως ε, σε τραβάει πολύ ο άλλος κόσμος που φτιάχνεις, σουρεαλιστικός. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα είδος απόδρασης. Mm. Βέβαια, έτσι ήμουν πάντα... Μου άρεσε όλο αυτό να το κάνω Με ιδέες και, και σκέψεις άλλων και κόσμους άλλων Και παραμύθια και διάφορα mm -hmm. ε, <coughs> Τώρα στη, στη δεδομένη στιγμή που ζούμε πολύ έντονες καταστάσεις Μου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να κλείνομαι σε έναν κόσμο άλλον mm. Ή μπορεί να... Να βάζω Βλέπεις κόσμο κο... που σου αγαπάει και σου λέει τη ωραία δουλειά και δεν δε ζεις δηλαδή ίσως... Ναι και μέσα, άλλη... μέσα από την ίδια τη μουσική ουσιαστικά φτιάχνεις mm. τραγούδια, φτιάχνεις κάποιους κόσμους παράλληλους mm -hmm. ε, και ίσως να είναι σαν να, σαν να θέλεις να ξεχάσεις αυτό τον κόσμο που είναι εδώ ίσως αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό Είναι, νομίζω ότι εντάξει όλοι το χμανάγη Γιατί όλοι ας πούμε βλέπουμε και όνειρα Ναι, ε... δεν, ναι Βασικά δεν είναι καθόλου αυτό Είναι να ε, Να είσαι αυτός, αυτός που είσαι Και να κάνεις αυτά που νιώθεις Και να βλέπεις όλες αυτές τις εικόνες Έχοντας μια επαφή Και με το τι συμβαίνει Και βάζοντας τον κόσμο σου μέσα στον κόσμο Αυτό που, που, που ζούμε όλοι Και τον πραγματικό κόσμο μέσα στον κόσμο σου Μια μίξη Ναι, ναι. Ε, στο, πάλι στο εξώφυλλο του άλμπουμ βλέπω ας πούμε που κρατάς ένα ψάρι στο χέρι σου ε, και όλα αυτά τα πράγματα συμβολίζουν κάτι για σένα εντάξει, τα αντικείμενα ναι, μας είπες, είναι και προσωπικά ε, το ψάρι ε, το ψάρι είναι ένα, μια αιμονή μου οικαστική, μ' αρέσει να βλέπω το, το σχέδιο του ψαριού, μ' αρέσει να το φέρω πάνω μου mm. ε, για μένα είναι Είναι μια έννοια φτιαχτή από μένα που συμβολίζει την ελευθερία. Mm. Όπως το ψάρι κινείται μέσα στο νερό σαν να πετάει, ανέμελο. <χει> ε, <laughs> σαν να πετάει, ναι. Σαν να πετάει, ναι. Και ε, συμβολίζει αυτή την απόλυτη σιροπία με το περιβάλλον, ίσως. Mm. Αυτό, ως ελευθερία. Και με αρέσει να το έχω στα πράγματα που φτιάχνω, όπως και στο εξώφυλλο του δίσκου μου και στα live μου και παντού. Παντός έχω ακούσει καλά λόγια για το δίσκο Ακόμα και άτομα που δεν σε ξέρουν δικά από το σταθμό που κυκλοφόρησε ο δίσκος Αριστερά, δεξιά, άλλαξε χέρια κολύσανε στο δίσκο Δηλαδή έμειναν Χαίρομαι πολύ ε, Θέλεις να μας παίξεις ε, ένα κομμάτι Μπορείς? Μπορώ <laughs> Ναι κάνε εσύ Μα τα, τα, τα θυμάτα Θα μας τη σου. Η κιθάρα μου λέγεται Τερέζα <laughs> <Ωραία>. <laughs> <laughs> Καλό. Και είπε γεια. Σαλάμεν θα ακούσουμε Θα ακούσουμε κάτι ξεκούρδιστο μάλλον Εντάξει μην αναγχώνεσαι Κουρδισέτη Χάιδεψέτη <laughs> Να μας πεις όμως τι θα ακούσεις Θα ακούσουμε το Hey Mr. Young Τα <laughs> Που είναι κομμάτι από τον παρόκ ε, Και μιλάει για ένα όνειρο τώρα που λέγαμε και για τους άλλους κόσμους mm, Κατάλαβα σακου Someone trying to change the world, By breaking up a silver car. I stood and watched. I wanted to be part. The trains never came. The concerned. τον Ιούγγ τον ψυχολόγο. Ναι, είναι ναι. μια επίκληση στον Κάρλ Ιούγγ που είχε μια σπουδαία ονειροκριτική ε, μιλάει, περιγράφει το όνειρο και κάνει επίκληση στον Μίστερ Ιούγγ να έρθει να ερμηνεύσει ίσως. Ωραίο Υπάρχει κάποιο τραγούδι μέσα στον παρόκ, το οποίο θα ξεχώριζες για τον τρόπο που γράφτηκε δηλαδή κάποια ξεχώριστη διαδικασία mm. Mm. Mm. Ε, α, να σου πω για το Love Expires Το οποίο το συνέθεσα ε, Γράφτηκε ουσιαστικά στη φωνή Και είχε και ένα beat που χτύπαγα το πόδι μου mm -hmm. Και αυτό ήταν ε, Και μετά εξελίχθηκε Που έβαλα και το πιάνο τέλος πάντων Αλλά ουσιαστικά το κομμάτι ήταν beat, πόδι, φωνή Και αυτό Στην υπάρχει και στο δηλαδή. δίσκο Έτσι ήταν η σύνθεση, εξ αρχής δηλαδή ήταν ε, beat φωνή και μετά έβαλε κάποια όργανα παραπάνω. Και υπάρχει και στο, στο γραμμένο, έχει beat booty mm. νομίζω. Mm. <laughs> ναι, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Ε, από όσο λοιπόν, οκ, okay, τα για τον παρόκ, από γνωρίζω ετιμάζεις και κάποια καινούρια δουλειά. Ε, πώς προέκυψε, πώς έφτασες εκεί στο νέο δίσκο? Ήταν ε, διαφορετική διαδικασία. Ήτανε κάπως. Ε, βασικά είχαν να μαζευτεί πάλι άλλα 10 τραγούδια, έντεκα, δώδεκα, ξέρω πόσα ήτανε, τα οποία ήθελα να τα ειχογραφήσω. Και αυτή τη φορά είπαμε να το κάνουμε ουσιαστικά με την ίδια αρχή, δηλαδή με παραγόγοντας πύριο το Λιβάνι και ουσιαστικά οι δυο μας, <coughs> ε, με προσθήκη το, το Βαγγέλη τον Ασυλανίδη που είναι το τρίτο μέλος τετραμελούς μπάντας μας ε, ο οποίος παίζει τύμπανα και κρουστά ε, να το κάνουμε ουσιαστικά με τους ίδιους όρους δηλαδή σε κάποιο σπίτι low-fi και mm -hmm. με, το, με, με τα δικά μας μέσα αλλά με ένα upgrade στον εξοπλισμό τον οποίο μας mm -hmm. τον παρήχε η υπέροχη εταιρεία μας mm -hmm. ε, και ουσιαστικά κάναμε την ίδια δουλειά που κάναμε και στο παρόκ δηλαδή κλειστήκαμε σε ένα σπίτι ε, που ήταν εκεί σε ένα χωριό Είμασταν στη μέση του πουθενά. Στο Κοντά στην Πάτρα αυτό, ε, στο Βραχάτι Όχι κοντά στο Βραχάτι Όμως στην Ορεινή Κορινθία Υπέροχο μέρος, mm -hmm. ευλογημένο ε, Ταρσός λεγόταν το χωριό Ξύλινα Ξυ, σπιτάκια Ξυλίνο σπίτι, υπέροχο ε, Άλλη ηχό και έξω Η ήχη του της φύσης Συγκλονιστική, τα πουλάκια Είχαμε στην αυλή μας ένα άλλο να περιδιαβαίνει mm -hmm. Χαριβόλτα <laughs> στην <εξοχή. laughs> πάντων άνθρωποι πιο ήρεμη, πιο ζωστή. Ε, και κλειστήκαμε εκεί και φτιάξαμε ουσιαστικά, αυτό με την ίδια λογική, να φτιάχνουμε ένα δίσκο. Ε, αλλά τώρα με καλύτερο εξοπλισμό, mm. έτσι ώστε να ακούγεται πλέον πιο καθαρό. Ναι. Mm. Και αυτό, τώρα μιξάρουμε, μας μένουν κάτι πολύ λίγα πραγματάκια και άμεσα θα βγει ο δίσκος. Mm. Okay. μα είπες ότι, ας πούμε, δεν έχει κάποιο κόνσεπτ ο δίσκος. Ό, δεν είναι απαραίτητο για σένα να έχει κάποιο κόνσεπτ. Υπάρχει ένα πολύ γενικευμένο κόνσεπτ. Είναι πολύ υγιεινά τα τραγούδια. Βασικά mm. είναι όλα γραμμένα εκτός σπιτιού, δηλαδή στην ύπεθρο, ας πούμε, εξωτερικά. Ωραία. Ή μιλάνε για μια κατάσταση εξωτερική. Ε, και για μένα ηχητικά και, το, και οι ιδέες πίσω από κάθε τραγούδια έχουν ένα Ένα κόνσεπτ ανθισμένης γης, ξέρω πώς θα το πω. Ότι ε, ίσως το λίγη ζεις. γονιμότητας, η άνοιξη, πράγματα καινούργια που βγαίνουν, αλλά πολύ υγιεινά, σαν να βγαίνουν μέσα από τη γη, οι ρίζες. Και η τσιπούρα που είναι εκεί. <laughs> η τσιπούρα δεν ζει στη γη. Ναι, δεν είναι στη γη. Αλλά hey. άμα πούμε ότι είναι αέρας, στον αέρα και κολυμπά στον αέρα, εντάξει. Ε, ναι, και... έτσι και λίγο όλα ένα είναι. Ναι, περιδιαβαίνει ανάμεσα από τα δέντρα. Τσιπούρα. Ακριβώς. Ε, τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, α, ναι. Για, για τα live, για, στα, στα live σου, παίζεις ε, ένα καινούριο τραγούδι, που και που, το οποίο μάλλον θα είναι και στον καινούργιο δίσκο. Μάλλον. Παίζω αρκετά Το The ήλαν. Island. Α, το The Island, ναι. Ε, είναι στον καινούριο δίσκο, ναι. Mm. Ε, αυτό το τραγούδι, στο πρώτο μου live, Είπα, θα σας πέξω τώρα ένα καινούργιο τραγούδι. <laughs> Ενώ μόλις και βγάλει δίσκο τέλο πάντων. Ήταν αυτό. <laughs> το λέω από την αρχή, δηλαδή. Γράφτηκε με το που τελειώνει το Μαρόκ. Και το κουβαλά από τότε. Ναι, θα υπάρχει το καινούργιο δίσκο. Και είναι ε, το Island μιλάει για ένα νησί <laughs> και πώ ένιωσε τέλο πάνω σε ένα νησί, πώ περιγρά... περιγράφω το νησί. Και είναι πολύ βασικό. Ε, για το κόνσεπτ αυτό του δίσκου που εγώ δεν μπορώ να σου πω καλά. Mm -hmm. ε, Καλύτερα, αυτό το εξωτερικό και αυτό πως νιώθεις σε, σε μια καλύτερη επαφή με τη γη ίσως. Θες να μας πεις από τον καινούριο σου δίσκο ή, ή ένα νέο σου κομμάτι εσύ όποιο θέλεις. Ε... Θα αντέξεις ή δεν θα αντέξεις. Ε, λέω να προσπαθήσω. Είμαι, είμαι λίγο βρεχνή. Θες να τη λίγο ακόμα από την Βίνη <laughs> Αυτή τη βίνη που πίνω αυτήν εδώ Πιο μια γουλιά Τη <Τι> σπιτική βίνη Σε κονσέρμα mm. ε, Ποιο να σου παίξω τώρα όμως ε, Να σου παίξω το island Αφού το αναφέραμε mm. Mm. Ναι βεβαίως Ωραία Το βρείτε αυτό το τραγούδι στο νέο δίσκο που δεν ξέρουμε ακόμα. Που το... δεν υπάρχει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα μπορέσετε να τον βρείτε. Ωραία. Ε, για τη συνεργασία σου θα σε ρωτήσω. Και ε, αρχικά ξεκίνησες με τους ε, Λεών. Ελληνικό συγκρότημα, σκηνή ελληνική. Τι, τώρα τι γίνεται με τους Λεών. Ε, ο Λεών, ο Τιμολεών Βερέμις, mm -hmm. ε, με ανέταξε στην πάντα του... Πόσο καιρό είναι, κανένα δύο χρόνια μπορεί. Κοίτα να mm -hmm. ε, Και ε, Κάναμε αρκετά live. Εγώ αποχώρησα πριν κάνα μήνα, είναι πολύ λίγος καιρός. Ε, αυτά. <laughs> mm. Ήταν μια μουσική που πίστεψα πολύ, ακόμα την πιστεύω. Ε, και την αγαπώ πολύ. Πέρασα υπέροχα, κάναμε... Με, Ένα δίσκο το Food Ναι, κάναμε έναν υπέροχο, κατά την άποψη μου, δίσκο γνώρισε καταπληκτικούς ανθρώπους που είναι φίλοι μου για πάντα και ο σε mm. από αυτούς. Ε, αλλά κάποια στιγμή εγώ, τέλος πάντων επειδή κάνω αρκετά πράγματα και με το δικό μου project δεν μπορούσα να συμμετέχω mm. πια, αλλά τους παρακολουθώ. Είδα και ένα live, το πρώτο live χωρίς εμένα, ήταν πολύ συγκινητικό. <laughs> και συνειδητοποίησα ότι είμαστε ωραία μπάντα. <laughs> το είδα πρώτη φορά από κάτω. Mm. Και από κάποια άλλη συνεργασία σου, σου έχει μείνει, ε, κάνει κάποια άλλη συνεργασία που εμείς δεν γνωρίζουμε Και θες να την αναφέρεις Να σας πω την μπορεί μου όλοι Εντάξει, όχι καμπολιά yeah. Ας πούμε μια ε, κατά την αποψή μου ενδιαφέρουσα συνεργασία Καλά πέρα από την Κάκια Κωνσταντακάκη Κωνσταντινάκη, Κωνσταντινάκη ε, Που έχει κάνει το artwork του άλμπου Και εσύ το επιμελήθηκες ε, Είναι ο Pan Pan Ο οποίος έχει κάνει artwork στις συναυλίες σου και ολοκληρώνει αυτό το performing Είμα που βλέπουμε Έχει κάνει visuals σε ένα πολύ ιδιαίτερο live το οποίο έπαιζα εγώ κιθάρα φωνή και Παν Παν ζωγράφιζε Ζωγράφιζε σε video wall Ναι, live εκείνη τη στιγμή Α, εκείνη τη στιγμή Ναι, ναι, ναι ε, Ναι ο παιδί και αυτός Ναι, mm. υπέροχος κομίστας και καταπληκτικός μουσικός mm -hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του Και στην e-neurier βλέπουμε πολλούς νέους, δηλαδή ας πούμε η Mary and the Boy, ο Λόλεκ, η Μαριέτα Φαφούτη, η άλλη μπάντα που ανέφερες είναι και αυτή στην e Τους γερ χάντερ είναι πάντως. Dotted... Ή... <czuccional> Όποια μπάντα πεις μάλλον είναι <d Fuel> στην 아침. <loading> Όπως ξεκίνησες <MERC Bold> <édetu harvesting> που έπαιξα στο πρώτο σου live <ts huevi> Α, ε, η Glouer Cartoon Δεν έχουν mm, δισκογραφείς. Είστε λοιπόν εκεί πέρα στην Inner μια Πολλές παρέα. Πολλές Πιστεύεις ότι σας διαφοροποιεί... Βασικά τι σας ενώνει όλους εσάς, σας ενώνει κάτι και βρεθήκατε στην Inner Year, ε, Νομίζω ότι μας ενώνει η αισθητική της Inner Year. Ενώ mm. ότι μας διάλεξε η Inner Year επειδή... Προφανώς ήμασταν της αισθητικής της mm. ε, και αυτό μας δένει, δηλαδή όντως έχουμε πολλά κοινά και αισθητικά μουσική. και στη μουσική και γενικά σε ό,τι mm. κάνουμε. Και ναι, πολλές από τις μπάντες που είναι στην Ineria είναι, είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες και πολλοί από τους καλλιτέχνες που είναι στην Ineria είναι και άνθρωποι που πολύ συχνά κάνουμε πράγματα μαζί και είναι φίλοι μου όπως ο Logout, Οι mm -hmm. μπάντσε King of Spain, οι οποίοι θα βγάλουν τώρα δύσκολο, περιμένουμε πώς και πώς, και άλλοι, τέλο πάντων. Επιριάζεται από αυτούς δηλαδή για σένα δημιουργείται και μια σκηνή από την οποία νιώθεις ότι επηρεάζεται πέρα από τις επιρροές που έχεις από τη διεθνή. Επιριάζουμε σίγουρα γιατί έχω τριβή με αυτούς τους ανθρώπους Άρα ανταλάζω από Κάνουμε παρέα, βρισκόμαστε σε δύο και όλα αυτά. Ε, αυτά είναι. Στην ουσία που κάνουν τη μουσική mm -hmm. Άρα εντάξει δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μουσικά Έχω μουσικά κάτι πολύ κοινό με άλλους καλλιτέχνες mm -hmm. ε, Της σκηνής εντός και εκτός, εκτός εισαγωγικών Αλλά το ότι υπάρχουμε και δραστηριοποιούμε Στις τέτοια μέρες στην ίδια πόλη Αυτό από μόνο του μας κάνει να έχουμε πολλά κοινά mm -hmm. ε, Επίσης είδα σε ένα live σου Κάτι που μου κάνει πολύ εντύπωση Ε, διασκεύασαι στη Μαρκίζα ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει μου Που λέγαμε πριν για τις επιρροές ε, Είναι μια επιλογή που, πολύ μακριά από το ρεπερτόριό σου Πώς, πώς έγινε αυτό και το ενέταξες ε, Καλά είναι ένα υπέροχο φανταστικό τραγούδι Του Μάνου οποίου... Ελευθερίου και του Γιάννης Πανού ναι. Το οποίο λέτε τώρα τρεύω Να σου δεν το νιώθω πολύ ξένα από μένα, γιατί ουσιαστικά είναι μια γυναική αμπαλάντα, μινόρε, πράγμα, κάτι που είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάνω εγώ. Αρέσει είναι, αρέσει. είναι σε άλλη γλώσσα βέβαια, εγώ μιλάω αγγλικά, αλλά τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Mm. Νιώθω πολύ άνετα δηλαδή, να τραγουδάω ελληνικά. Δεν νιώθω τόσο άνετα στο να γράφω ελληνικά. Mm. Πώς αυτό... έχεις ζήσει στο εξωτερικό. Όχι. Απλά είναι η επιρροές σου, αγγλική μουσική. Είναι, μάλλον ναι, η πολύ ξένη μουσική που έχω Φε. ακούσει. Και ποιο συγκρότημα, ποιο τραγούδι, ποιο βιβλίο, ποιος καλλιτέχνη σε έχει επηρεάσει βαθιά και πιστεύεις ότι σε έχει διαμορφώσει σε ένα μεγάλο κομμάτι όπως είσαι. Μ. <laughs> Με πόνο ψυχής θα πω η ανάθεμα. Ελληνικό. <laughs> Γιατί ε, η οποία ξέρει τι είναι η ανάθεμα, είναι... Πολύ στεναχωρημένο πράγμα. Ε, από μουσική νομίζω ότι έχω πλαστεί από αυτά που με έχουν μεγαλώσει, δηλαδή αυτά που άκουγα περισσότερο στην αφηβεία μου ίσως. Αυτά είναι πολύ στεναχωρημένη μουσική όπως η Ανάθεμα, τα Διάφανα κρίνα, mm -hmm. ε, πολύ Dark Wave, ε, Bauhaus, Joy Division και mm -hmm. τέτοια πράγματα. Τα βλέπουμε στη, στη σκούρα πλευρά του <laughs> άρμου. Υπάρχουν οι στοιχείαν, Ε τι άλλο; ε, μου αρέσει πάρα πολύ ε, μου αρέσουν πολύ τενίες κινούμενων σχεδίων με την ευρύα έννοια mm -hmm. ε, το που έχω μια συγκεκριμένη παραμύθεια σπουδαίο πως είναι ο μιλιαζάκη και διάφορες τενίες Disney ε, είμαι πολυμένη με το Dom Robbins από βιβλία mm -hmm. ε, τι άλλο; ε, αυτά μου Ε, ουτοπιστικά βιβλία όπως ο Γιόρτζ Ορουέλ που έτσι δημιουργούν... Δεν έχω διαβάσει, mm. ναι, αλλά από ό,τι έχω ακούσει mm. αυτό είναι μια, μια μάλλον σκοτεινή ουτοπία. Mm. Μ' αρέσουν τα, τα πιο φωτεινά πράγματα. Το Επίλει... Φέρεμιν όμως είναι σκοτεινό. Είναι, ναι. Κοίτα να δεις. Θες να μας πεις λίγο για το θέρεμιν, πώς το ξεκίνησες, γιατί είναι κάτι που πάντα κάνει εντύπωση ναι. σε όσους σε βλέπουνε λάι. Καταρχάς, να πούμε τι είναι το θέρεμιν, γιατί ναι. κάποιος να μην ξέρει. Ε, είναι το πρώτο ηλεκτρονικό όργανο που φτιάχτηκε EVER. Ε, Δεν ξέρω. Είναι, είναι μια εφεύρεση ενός Ρώσου επιστήμονα του Λέων Θέρεμιν. Και ουσιαστικά είναι ένα ένα κουτί που μέσα έχει τα κυκλώματα και όλη την, όλες τις εργασίες και έξω φαίνονται δύο κεραίες τις οποίες χειρίζεται ο θερεμινίστας αλλά από μακριά είναι το μόνο όργανο το οποίο δεν, δεν το ακουμπάμε mm -hmm. ε, ηχητικά έχει γίνει πιο γνωστό από τα thriller κυρίως τα thriller το σεβατής είδες ναι, ναι. Ε, ναι, και άλλη σκοτεινή ατμόσφαιρα ατμόσφαιρα εκεί γενικά είναι ένα πάρα πολύ δραματικό όργανο μοιάζει σαν φωνή που φωνάζει και κουνά στα χέρια, χέρια σου, σου και ναι. παράγεται ήχος Εγώ τυχαία το ανακάλυψα όχι πολύ τυχαία βασικά γιατί ήτανε μονή της Glory Box που ξαναναφέραμε mm. η οποία ήταν η πρώτη που παίξαμε μουσική μαζί ε, και από εκείνη έμαθε τέλος πάντων τι είναι το θέρεμιν και είδα και κάποτε ένα βίντεο με την μεγάλη Κλάρα Ρόκμορ την πρώτη και καλύτερη θερεμινίστρια να παίζει Έπρεπε αποφάσισε ότι αυτό είναι το οργανό μου. Και το το αγόρεσα, το έμαθα και το... Και μπήκε στο μπαροκ. Mm. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από μεθαίρεμιν και να επιστρέψουμε μετά. Ε, να ακούσουμε το... το φύαρ το ακούσαμε? Όχι. Το φύαρ. Ακούσαμε το από το Μπαρόκ, στο στούντιο, είναι ακόμα εδώ μαζί μας, η Αλίσσα Γκρίν. Πλησιάζουμε, εντάξει, φτάνουμε στο τέλος. Απλά να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποχαιρετήσουμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ και να χαίρεστε το υπέροχο Music Society. Music Society, που είναι σε αυτό το υπέροχο δρόμο αυτής της υπέροχης πόλης. Εσένα να φάνηκε περίεργο που... Το Music Society, είχες ακούσει καθόλου γι' αυτό ε, είχα, είχα ακούσει, ναι mm. Ναι, το είχα στο μυαλό μου Έχες Άρα... ακούσει κι άλλα διαχειριζόμενα βλέπεις την πόλη κι άλλα τέτοια μαζώματα Υπά... ανθρώπων Α, εσείς είσαστε κάτι ειδικό γιατί είσαστε ένα μάζωμα από ό,τι έχω καταλάβει ε, Υπάρχουν τέτοια πράγματα mm. σε διάφορες τομείς και ίσως και λίγο ψιλοκρυφά, δεν το πολύ ξέρουμε mm. Ακόμα και όσοι κινούμαστε ίσως μέσα σε αυτούς τους χώρους, mm -hmm. δεν τα πολύ ξέρουμε. Και υπάρχουν και πολλά internet, web radios mm -hmm. ενεργά που παίζουν πολύ ωραία μουσική mm -hmm. και γίνεται κάτι σε αυτήν Και αυτή, νομίζω παιδί. ναι, σε βοηθάνε και σε, δηλαδή εμείς εδώ τώρα πάει, σε μάθαμε όλοι, δηλαδή <laughs> ότι <laughs> η μουσική για <laughs> να ακούγαμε. Ε, θα σε δούμε κάπου σε κάποιο live ε, τον επόμενο καιρό ε, Άμεσα δεν έχω κλείσει κάποιο live Γιατί τώρα τρέχουμε να τελειώσουμε αυτό το δίσκο που λέγαμε mm -hmm. Που για να ίσως προλάβουμε να βγει πριν το καλοκαίρι Ελπίζουμε ε, Ναι, το ελπίζουμε και εμείς Αλλά σε κάνα μήνα θα είμαστε πάλι κοντά σας μάλλον Ωραία ναι, Μας Μπορούμε... αρέσει να κάνουμε live και κάνουμε αρκετά δηλαδή Μπορούμε να, δούμε, να βλέπουμε, να ενημερώνομαστε από το Facebook σου, σωστά, ε, άμα γίνουμε ναι. φίλοι μαζί σου. Ναι, ή από το γίνεται. MySpace, από το site Το Στο σου, MySpace δεν θα μάθετε τίποτα, τίποτα για μένα, δυστυχώς. <laughs> ναι, το έχω αφήσει. Υπάρχουν κάποια τα τραγούδια ανεβασμένα γιατί θέλετε αλλά δεν μπαίνω πια. Στο Facebook, στο Facebook. έχω σελίδα και προσωπικό προφίλ mm. και Ωραία. στο Twitter με ακολουθεί κανείς αν θέλει. Mm -hmm. Και είναι και το site του www.analysagreen.com που ενημερώνουμε άμα έχουμε κάποια δραστηριότητα καινούρια. Ωραία. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ναίλισσα Κρίν. Εγώ ευχαριστούμε. Κλείνουμε με... Με τι να κλείσουμε. Με... Θες να... να διαλέξεις εσύ, το τραγούδι που θα κλείσεις. Τι έχει μείνει, να δω. Your Eyes, νομίζω έχει μείνει. Ε, mm. hey, μήπως το Joker που κλείνει και το δίσκο? Το Joker που κλείνει και το δίσκο. Πολύ ωραία. Ε, στο μικρόφωνο ήταν η Λίδα Φαραγκούκη, η εκπομπή η Ταράτσα και Ουρανός Είχαμε την Αλίσα Γκριν μαζί μας μίνετε συντονισμένοι στο musicsociety.gr Θα έρθει ο Χρήστος να σας κρατήσει συντροφιά ε, Μια μισή ώρα μαζί σας μέχρι, μέχρι τη μιάμιση το βράδυ Γεια σας, καλό βράδυ.